όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Εξακολουθούμε και σήμερα να διαβάζουμε από το βιβλίο του Φίλιππου Ηλίου Τύφλωσαν, κύριε των λαών σου και περνάμε στο θέμα της επιβολής λογοκρισίας Στα βιβλία στην Κωνσταντινούπολη Από το Ορθόδοξο Πατριαρχείο Διαβάζω <ΣΣΣΣ> Και για τα θέματα της λογοκρισίας του 1820 Όσα γνωρίζαμε ήταν κάπως αχνά Οι πληροφορίες που μπορούμε να αντλήσουμε από τα επιστολικά κείμενα του πίκολου και του σίγμα πι, με τα οποία θυμίζω αρχίσαμε αυτό τον κύκλο εκπομπών, διαβάζοντάς τα απλώς, επιτρέπουν να αναπαραστήσουμε ως ένα βαθμό τη σειρά των σχετικών περιστατικών. Η αρχή φαίνεται ότι έγινε με την έκδοση την Άνοιξη ή το καλοκαίρι του 1820 πατριαρχικής προσταγής προς τους βιβλιοπόλες της Κωνσταντινούπολης, να μην πολλούν κανέν βιβλίο αν δεν έχει πρώτα υποβληθεί σε εκκλησιαστικό έλεγχο. Φαίνεται ότι στην ίδια πατριαρχική έκδοση, ορίζονταν πως την ευθύνη για τον έλεγχο της ορθοδοξίας των βιβλίων, θα την είχε ο Ιλαρίων. Στην προσταγή αυτή, πρέπει να αναφέρεται και ο Κωνσταντίνος Κούμας, όταν γράφει ότι «τα βιβλία εξωτερικά και εσωτερικά» καθυπευλήθησαν οι αυστηρών λογοκριτήν. Με δικτατορική νησχύν, εις τον πρώην Σιναή την Ιλαρίωνα, οι δήμονα της ελληνικής γλώσσης επιθυμούνται να αρχιερατεύσει. Ο Πίκολος, προσωποποιώντας στο έπακρο τα πράγματα, συμπληρώνει στο γράμμα του ότι ο Ιλαρίων, ο Άγιος Μουλαρίων όπως τον αναφέρει, ήταν εκείνος που προκάλεσε την πατριαρχική απόφαση το κείμενο αυτής της πατριαρχικής προσταγής λανθάνει. Μπορούμε να υποθέσουμε εύλογα ότι το περιεχόμενό της θα ήταν παρεμφερές προς το περιεχόμενο ανάλογης πατριαρχικής εγκυκλίου του 1798. Πατριάρχης ήταν και τότε ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, για τον έλεγχο των βιβλίων που κυκλοφορούσαν στην Καθημάς Ανατολή. Η πατριαρχική αυτή απόφαση πρέπει να εφαρμόστηκε στο γράμμα του προς τον Κ. Νικολόπουλο... ο σίγμα Π. αναφέρει ρητά... «Ο Ηλαρίων, περιέρχεται τα βιβλιοπολία της Κωνσταντινού Πόλεως... δια να ειδεί ήλθε κανένα βιβλίο... όσα δεν συμφωνούσι με το πνεύμα της Αγυρτίας... τα δημεύει εκ μέρους του Πατριαρχείου... τα κακοεξηγεί... για να παραδοθώσει νηστοπύρ. Έχουμε δηλαδή... παρακολούθηση των βιβλιοπολίων... δήμευση των βιβλίων που θεωρούνται ύποπτα. Γνωμοδότηση για τα κακόδοξα έντυπα και καταδίκη του. Υπάρχει έτσι μια διαδικασία και μια νομότυπη κάλυψη του λογοκριτή Ιλαρίωνα, ο οποίος δεν λειτουργεί αυθαίρετα όπως γράφουν οι επικριτές του, αλλά μέσα σε πλαίσια που έχει ορίσει η προϊσταμένη αρχή. Η εξέταση είναι τώρα τελεία. Τίποτε στην Κωνσταντινούπολη δεν μπορεί να τυπωθεί. «Μήτε να πολιθεί, αν δεν προεξεταστεί από τον Ιλαρίωνα», θα γράψει ο Πίκολος. Και πραγματικά, ο συνδυασμός των δύο λειτουργίων, λογοκρισία των βιβλίων που εκδίδονται στην Κωνσταντινούπολη, απαγόρευση της πώλησης βιβλίων που έχουν εκδοθεί αλλού αν το περιεχόμενό τους δεν έχει ελεγχθεί προηγουμένως, θα μπορούσε να ερμηνεύσει εδώ τον παραλληλισμό που επιχειρείται με τις δραστηριότητες της ιερής εξέτασης. Ωστόσο, η έμφαση που δόθηκε εκείνη την εποχή από ένα τμήμα των διανοουμένων του διαφωτισμού στην πρόθεση του ιερατίου να συσταθεί στην Κωνσταντινούπολη ένα είδο ιερού κριτηρίου όπως μεταφράστηκε η Ιερά Εξέταση χρειαζόταν και κάποια άλλα πραγματικά ή υποθετικά τεκμήρια για να στοιχειοθετηθεί. Ένα από αυτά θα πρέπει να ήταν η παράδοση στην πυρά των ύποπτων βιβλίων βασικό και εντυπωσιακό στοιχείο στη λειτουργία της Ιερής Εξέτασης. Η τύχη των στοχασμών του Κρήτονο ακούσε για να υποδαβλήσει όλες τις υποψίες. Τι ήσαν αυτοί? Ήσαν ένα ανώνυμο μαχητικό φυλάδιο που είχε εκφράσει με σαφήνεια στα 1819 τα ζητούμενα της δημοκρατικής και της αντικληρικής πτέρυγας του διαφωτισμού. Η ιερά δεσποτεία των νόμων, οι οποίοι, όντες κανόνες συμφωνημένοι από όλους διαταδίκια όλων, προστατεύουν με ισότητα όλους, είναι το πρώτο ζητούμενο. Το δεύτερο, κατά το φυλάδιο αυτό, είναι ο περιορισμός του κλήρου στα αυστηρός εκκλησιαστικά του καθήκοντα. Όπου το ιερατείο επικρατεί, αντί να τρέξει η ευδαιμονία, αργοπορεί, Περιορίζεται ή και απομακρύνεται, γράφει το φυλάδιο. Και εξ όπου οι εντόπιοι έχουν αρκετή γνώση διαναπεριορίζουν να περιορίσουν τον αρχιερέα εις τα εκκλησίας και των ευλογιών και να πάρουν αυτή την διεύθυνση των κοινών, εκεί διαφαίνεται η δικαιοσύνη και η φιλανθρωπία. Και ο αρχιερεύς, αντί να σύρη, σύρεται από το κοινό πνεύμα. Η αντίδραση στην Κωνσταντινούπολη ήταν άμεση και αποδόθηκε πάλι στον συναίτη Λαρίωνα. Το βιβλίο παραδόθηκε στις φλόγες δημοσίω μέσα εις την αυλήν του Πατριαρχείου, με σύμφωνη γνώμη του Γρηγορίου του Πέμπτου. Πάντως, για να παραδοθεί ένα βιβλίο στην Πειρά, χρειάζεται πρώτα να εξεταστεί και να καταδικαστεί από την αρμόδια εκκλησιαστική αρχή. Στην περίπτωσή μας, από τη Σύνοδο του Πατριαρχείου. Έχουμε έτσι, μέσα στο ίδιο Παντακλίμα μια άλλη σειρά ενεργειών για την οποία τα κενά της πληροφόρησής μας είναι επίσης πολύ μεγάλα. Γνωρίζουμε από τον Ιωάννη Φιλίμωνα ότι γύρω στα 1820 υπήρξαν επώνυμοι αφορισμοί από τον Πατριάρχη Ελλήνων που είχαν δημοσιεύσει εν φιλελεύθερα συγγράμματα. Ο Φιλίμων αναφέρεται και σε πατριαρχικές εγκυκλίους που ανακοίνωναν τους αφορισμούς αυτούς. Από τα κείμενα αυτά αφορισμούς και εγκυκλίους, κανένα δεν έχει επισημανθεί ως σήμερα, όπως δεν έχει επισημανθεί ούτε το κείμενο της καταδίκης των στοχασμών του Κρήτονος. Δεν έχει επίσης επισημανθεί όσο γνωρίζω καμιά επώνυμη πληροφορία για αφορισμό κάποιου λογίου, είτε από εκείνους που κατά τον φιλίμονα ονομάζονται ο στι στις πατριαρχικές είτε κάποιου άλλου. Δεν γνωρίζουμε έτσι ούτε το σκεπτικό που χρησιμοποίησε το Πατριαρχείο για να αφορήσει τον Νικόλαο Πίκολο, αποδεχόμενο όπω φαίνεται τι αιτιάσει του Ηλαρίωνα. Είναι ίσω ενδεχόμενο κάποια από τα αφορισμένα βιβλία να παραδόθηκαν και αυτά στην πύρα. Όπω άλλωστε το θέλει η Εκκλησιαστική Παράδοση. Ο Σίγμα γράφει πάντως στον Νικολόπουλο ότι τα βιβλία που δημεύει ο Ηλαρίων στην Κωνσταντινούπολη τα κακοεξηγεί δια να Στην υπερθερμασμένη ατμόσφαιρα των χρόνων εκείνων. Οι φήμες και όταν ακόμα δεν ανταποκρίνονται εντελώς στην πραγματικότητα, τροφοδοτούν τις εντάσεις. Ενώ παράλληλα μας επιτρέπουν να συλλάβουμε κάποιες φορές αποτελεσματικότερα από ό,τι μας το επιτρέπουν τα ίδια τα γεγονότα, το επίπεδο στο οποίο λειτουργούν οι συλλογικέ νοοτροπίε και οι συλλογικές συμπεριφορέ. Μέσα σε αυτήν την οπτική θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε νομίζω και την πιο σοβαρή από τις κατηγορίες που διατυπώνεται στο κείμενο του Πίκολου. Ότι δηλαδή, στην Κωνσταντινούπολη αντιμετωπίστηκε το ενδεχόμενο να οργανωθεί η δολοφονία προοδευτικών λογίων. Η πληροφορία που μεταδίδει ο Πίκολος, μεταγράφοντας μέσα σε εισαγωγικά άρα κατά τεκμήριον αυτολεξή από γράμμα σταλμένο από την Κωνσταντινούπολη, είναι σαφής. Ο Ιλαρίων, έδω και γνώμην να παιδευθούν με ποινήν θανάτου πέντε έξ από τους θέλοντας να ενσπείρουν επανάσταση, δια να οι άλλοι». έδω και γνώμην» εισηγήθηκε δηλαδή στον Πατριάρχη ή στη Σύνοδο που ήσαν οι αρμόδιες αρχές για αυτά τα ζητήματα. Στο σατυρικό κείμενο που ενσωματώνατε στο γράμμα του Πίκολου η διατύπωση είναι κάπως που ενσωματώνεται στο γραμμα «Να καπως αλλιω να τιμωρηθωσιν με θάνατον «Πέντε 6 σπουδαστε». Η φήμη ότι το Πατριαρχείο αντιμετώπιζε το ενδεχόμενο να οργανώσει τη φυσική εξόντωση εκπροσώπων του διαφωτισμού στις τουρκοκρατούμενες περιοχές είχε φαίνεται κυκλοφορήσει αρκετά στα 1820-1821 και μία τουλάχιστον φορά είχε φτάσει ως την έντυπη δημοσιότητα. Στον τρίτο τόμο της Μέλισσας καταχωρίζεται επιστολή από τα θεραπιά, μηνολογημένη, 25 Αυγούστου 1820. Εκεί μιλώντας για τον Ιλαρίωνα ο επιστολογράφος σημειώνει «Είναι απαραδειγμάτιστον η άλλα του προτερήματα και το προς τον σοφόν γέροντα και τους φίλους αυτού άσπονδρο μίσος του». «Πιστεύεις φίλε ότι παρακινεί τον πι να συνεργήσει Δια να του κοινού Αρκετά γρόσια Δια να κατατρεχθώσει Και ή δυνατό να τρει τελείε Θώσιν οι φροντίζοντες Την επανόρθωση της πατρίδος Σοφός γέρον είναι βέβαια Ο κοραή, Πει ο πατριάρχης Γρηγόριος Και τα αποσιοπιτικά Του θόσιν Δεν είναι αρκετά για να καλύψουν Το ρήμα και το νόημα Να φωνευθόσιν οι φροντίζοντες την επανόρθωση της πατρίδος. Έχουμε έτσι για το θέμα των φόνων δύο ενδείξεις από πηγές που δείχνουν και που πρέπει να είναι πολύ συγγενικές αλλά οι οποίες οπωσδήποτε δεν είναι ταυτόσημες. Σε αυτέ μπορούμε να προσθέσουμε μία ακόμη κάπως διαφορετική, προερχόμενη από τον ίδιο τον Κοραή. Ο κοραίς παρακολουθούσε με μεγάλη ανησυχία τις ενέργειες που υποκινούσε ο Μητροπολίτης της Χίου Πλάτων και ο Πατριάρχης Γρηγόριος προκειμένου να εξουδετερωθεί το γυμνάσιο της Χίου και ο Διευθυντής του νεόφιτος Βάμβας. Πολλούς μήνες μετά την Επανάσταση στις 21 Δεκεμβρίου του 1821 πληροφορεί τον φίλο του Ιάκωβο Ρώτα. Έμαθε ίσως ότι ο Βάμβας ζει παραπάσαν ελπίδα. Ο λίγον έλειψε φίλε μου να του σηκώσει την ζωή νοκατημερτζής, του οποίου ίσως την ώραν τάφτην ασπάζονται τα λύψανα και επικαλούνται την πρεσβείαν οι Οδυσινοί. ηλίθιον των ηλίθιων των Σουλτάνων! Τους φίλους του φάζει, αντί να τους φορέσει καυτάνη!» Η βιαιότητα του κειμένου αυτού θα έφτανε και μόνη της για να χαρακτηρίσει την ένταση που είχαν προσλάβει οι ιδεολογικέ συγκρούσεις στα χρόνια που μας απασχολούν. Για το θέμα μα, ας συγκρατήσουμε εδώ μόνο την πληροφορία ότι του Βάμβα ο Λίγον έλειψε να του σηκώσει την ζωή, ο δηλαδή ο Γρηγόριο Ο Πέμπτο. Αυτή τη φορά δεν κατηγορείται λοιπόν ο Ιλαρίων, αλλά ο ίδιο ο Πατριάρχη. Τρει ενδείξει λοιπόν από τον Πίκολο, τον Ανώνυμο τη Μέλισσα και τον Κοραή για το ότι η Εκκλησία μπήκε στον πειρασμό να αντιμετωπίσει με τόσο ριζικά μέσα του αντιπάλου τη. Και οι τρει μαζί δεν συγκροτούν μία απόδειξη. Μπορεί όμως εύκολα να αντιληφθεί κανείς πως μέσα σε μια τόσο φορτισμένη πνευματική συγκυρία, όταν τα αυστηρά μέτρα της Εκκλησίας εναντίον των σχολείων και των διανοουμένων του διαφωτισμού είχαν οδηγήσει σε παροξισμό τις ανησυχίες και τους φόβους της προοδευτικής μερίδας, χαρακτηριστικά γράφει κάποιο από την Κωνσταντινούπολη στο Μητροπολίτη Γνάτιο τον Μάιο του 1820, Είδα τα οποία μαθήματα διδάσκονται εις την Χίον. Εγέλασα όταν είδον στην την αρχήν την θεολογίαν, είτα τα γραμματικά και στο το τέλος την Χιμίαν. Φόβος και τρόμος. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα λοιπόν, μια κουβέντα, μια απειλή ή μια υπόνοια θα μπορούσαν να προσλάβουν εύκολα στη συνείδηση εκείνων που διώκονται διαστάσεις ασύμετρες προς τις πραγματικές προθέσεις αλλά και τις δυνατότητες του αντίπαλου.